Ούτε ο μπορεί να κρύβεται, ούτε κανένας από μας. γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε υποφελία του ελληνικού λαού. Το κάνουμε υποφελία του ελληνικού λαού. Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο. Εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο. Αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Για να κάνουμε καλή τη ζωή των συμπολιτών μα. Ε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Εποφελία, εποφελία του ελληνικού λαού με καθαρό κούτελο. Έχουν κάτι καθαρό. Τα λέει αυτά ο Άδωνη Γιοργιάδης, επειδή τις τελευταίες μέρες μια σκιά υπάρχει πάνω από την κυβέρνηση. Ότι τι ήταν όλα αυτό με τα ΚΕΚ, με το σκόη λελικικού, με τους λιμόχθικαν, με το μέτζι του νεοκτή, νεοκτή, δεν ξέρουμε πού πάνε οι δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Το πήραν λοιπόν όλο αυτό και χθε ο κύριο Στη Βουλή, ο Αρμόδιο επί του θέματο υπουργό ε, είπε ότι το πήραν πίσω επειδή η ποιότητα τη παρεχόμενη τηλεκατάρτιση δεν ήταν καλή. Τι ακολουθήσαμε, Ακολουθήσαμε μέσα στον ελάχιστο χρόνο για να τρέξει το πρόγραμμα, να πληρωθούν και τα 600 ευρώ. Αυτό που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό παραλάβαμε και πάνω σε αυτό κινήθηκε όλη η διαδικασία, η οποία ήταν απόλυτα διαφανή. Ήταν απόλυτα συντεταγμένη με το πλαίσιο το οποίο κληρονομήσαμε και δεν απέκλεινε σε τίποτα σε επίπεδο διαφάνειας. Στην πορεία των πραγμάτων είδαμε ότι τουλάχιστον το ποιότητα των προγραμμάτων η οποία δεν προβλέπεται από την ομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ η αξιολόγησή της δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν το επίπεδο το οποίο εμείς θέλαμε σε μια τηλεκπαίδευση των επιστημόνων να είναι στο ύψο των περιστάσεων. Καταρχάς φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, okay, αυτό το καταλαβαίνουμε Υπουργό Υπουργός της Ν.Δ. είπε αυτό, θα έλεγε αυτό. Δεύτερον, όπως ακούσατε, χτες θα είπα αυτά στη Βουλή, δεν ήταν η ποιότητα τέτοια όπως θα θέλανε Όμως, τις προηγούμενες μέρες, όταν τον έκραζε το σύμπαν, τον κύριο Βρούτσι, με όλα αυτά τα καρογγιζλίκια που είχαν ανοιχθεί, περάσει, χρηματοδοτήσει ή να κάνουν διάφορα, δεν καταλάβαμε, η δεν μάθαμε γιατί διεκόπη προώρο όλο αυτό. Τι προηγούμενε λοιπόν μέρε μιλούσε μόνο για τα τέσσερα ορθογραφικά λάθη που είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο. Σε δέκα χιλιάδε και πάνω σελίδε μια διαδικασία τηλε τη τηλεκατάρτιση, σε δύο σελίδε υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Αυτά τα τέσσερα ορθογραφικά λάθη, τα οποία καταλαβαίνετε, εγώ αυτό είδα, ε, τα, ε, τα ανακοινώνει ο κ. Τσίπρα ω μεγάλο πρόβλημα και ω μεγάλο θέμα. Έτσι λοιπόν. Τέσσερα ορθογραφικά λάθη έλεγε τι προηγούμενε μέρε. Χτε που το πήραν πίσω, μετά το κράξιμο το γενναίο, ε, έλεγε ότι δεν ήταν η ποιότητα αυτή που θα θέλανε για του επιστήμονε. Τα γνωστά καραγιοζηλίκια, των Αρίστων και όλων αυτών που έρχονται να διοικήσουν αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρουν ούτε πώ να προφυλαχθούν, ούτε να ετοιμάσουν μια πολύ σωστή απάντηση. Μάλλον μια σωστή απάντηση την είπε, την είχε να την πει ο κ. Βρούτζη, είναι αυτή που ακολουθεί. Και είχαμε την τόλμη και χθε. Ω το Υπουργείο Εργασία είχα την τόλμη να πω. Μπράβο! <συγλίδι> είχα την τόλμη να πω ότι αυτό το θέμα της τηλεκατάρτιση με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη τηλεκπαίδευση αποσύρεται. Βρε, αυτή είναι όλη η Και το κάναμε πράξη. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντυμότητα. Δεν ζω σένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου τηλεκατάρτιση. Μοίρας, ήταν και αυτό λέγεται πολιτική γενεότητα και δημότητα. Θέλω... Το δικαίωμα είναι να μπορείς να πεις ότι έκανα μία αστοχία και πάω να βήμα παρακάτω, αλλά έχω την τόλμη να την αλλάξω. Μπράβο! Yeah. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντυμότητα. Έτσι λοιπόν, τολμηρός... Χαρακτηρίστηκε, αυτό χαρακτηρίστηκε Μίλησε ο Βρούτσης για τον ίδιο και είπε ότι με τόλμη λειτουργήσε και ενίργησε Μίλησε για εντιμότητα, για γενναιότητα Γι' αυτό θέλουμε να μείνουμε κοντά του Γι' αυτό θέλουμε να μείνουμε κοντά τους Γι' αυτό βάλουμε και αυτό το τραγούδι Επειδή ταιριάζει γιατί ο καθένας θέλει να έχει δίπλα του Έντιμους, τολμηρού, γενναίου, όπως είναι ο Βρούτσης, ο Άδωνης ο Κυριάκο, Μητσοτάκης στη Λάρισα το λένε μπαμπρίζ. θα ακούσουμε τώρα πως ακριβώς το λένε στη Λάρισα δεν έχει σημασία πως το λένε έχει σημασία πως θα πίνουμε τους καφέδες ε, λίγες μέρες όταν θα απελευθερωθεί ε, το άνοιγμα των καφετεριών για να μπορούμε να πιούμε έναν καφέ όπως τον πίναμε μέχρι πρότινος Παίρνουμε μια πρωτοβουλία προσωπικά εμεί στο δικό μα μαγαζί. Ετοιμάζω χωρίσματα σε κάθε τραπέζι. Θα υπάρχουν χωρίσματα με plexiglass στο ύψο περίπου 30-40 πόντου πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου, του πελάτου. Έχουμε παραγγείλει μάσκες και έρχονται ε, ολοπρόσωπε. Γιατί δεν σα κύριο Ωραία, μια μάσκα εδώ να την ακουμπά και να χρειάζεται, γιατί σε πιάνει λίγο φαγούρ. Αυτά είναι δύσκολη. Βρήκαμε κάτι ειδικά μπαμπρίζ τα οποία τα έχουμε και θα φοράνε οι παλιλίμας. μα. Βρήκαμε κάτι ειδικά μπαμπρίζ τα οποία τα έχουμε και θα φοράνε οι παλιλίμας. Αυτό δεν θα είναι καφέ. Θα έχει τα πλεξιγκλάσματα 30 εκατοστά πάνω από το κεφάλι, σαν ενιδρύο, σαν κοτέτσι. Διαλέγεται και παίρνεται, Σαν βιτρίνα. Θα φοράνε τα παμπρίζ οι υπάλληλοι. Πώ θα φοράνε το παμπρίζ, πού το βρήκε όλο αυτό και τι παμπρίζ είναι αυτό, χρησιμοποιημένο από ανταλλακτικά αυτοκινήτου και τι μάρκα, αν είναι παμπρίζ. Δηλαδή κάθε καφετέρια, κάθε περιοχή, γιατί έχουμε και τι ταξικέ διαστρωματώσει και διαφορέ. Πώ θα είναι όλο αυτό, πήρατε μια γεύση. Πώς θα είναι αυτό που λέμε πάμε να πιούμε έναν καφέ να ξεσκάσουμε. Ε, το ακριβώς αντίθετο θα συμβαίνει όταν και αν ανοίξουν, θα ανοίξουν μάλλον, κάποια στιγμή οι καφετέρες. Ένα δράμα είναι αυτό. Ένα άλλο δράμα μες στον κορονοϊό είναι ότι έδωσε ο Τσίπρα συνέντευξη και μίλησε αγγλικά. We need European and global solidarity in order to confront the pandemic. And of course, we must follow closely the restrictive measures defined by experts. Because protecting human life is more important than anything else. But uh, when we come out of our homes again, we will be confronted by a completely new reality. Bravo! <laughs> what is this; τι είναι αυτό; This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Μέχρι αυτό το μάθημα πήγε ο Τσιπρας παραπέρα δεν πήγε για έχει κολλήσει και τη λέει με τόση μεγάλη ευκολία είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική. Είναι και ο Σκανδαλίδη το πρωί στο Όπινινγκ, ο Χασαπόπουλο, ο δημοσιογράφος του κάνει την ερώτηση και δίνει τη σαφέστατη απάντηση. Κύριε Σκανδαλίδη, και, και το κίνημα αλλαγή μίλησε για σκάνδαλο και ζήτησε και την παρέτηση, παρέτηση. του Υπουργού. Καταρχήν πρέπει να σα πω ότι εδώ και 15 μέρε εγώ το έθεσα στη Βουλή στον κύριο Σκυλακάκη και απάντηση δεν πήρα. Μετά. Ναι, η... ναι, ναι, ποιο θέσατε αυτό 1-0? Μάλιστα. Αυτό ακριβώς ήταν η συνέντευξη Μάθαμε τι ακριβώς συνέβει και η βούλτευση εκεί στο βάθος την βρούμε στην πορεία τη βούλτευση Στο βάθος νοούμε στο άλλο τηλεπαράθυρο Από το σπίτι γιατί με τα Skype Είναι όλοι μακριά και δεν βρίσκονται εκεί δίπλα Ο Λεβέντης όμως κάνει τις διαδικτυακές του εκπομπές 30-40 άτομα κάθε μέρα να τις παρακολουθούν Ή όποτε βγαίνει και εκεί λοιπόν μάθαμε και ακούσαμε ότι και αυτός θέλει να μείνει κοντά τους όπως όλοι μας στους άξιους, στους άριστούς ε, επειδή είναι γενναίοι, τολμηροί, τι άλλο έλεγε και οι έντιμοι και κυρίως έντιμοι. Οπότε ο Βασίλης Λεβέντης λέει καλά λόγια για, τους, για όλους αυτούς. Ο τι σημαίνει. Ότι ο, ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πολιτικός, μεγάλη εμβέλειας πολιτικός Πήρε μεγάλες αποφάσεις Όλο είναι πολύ ωραίος πάντως, μ' αρέσει Ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πολιτικός Πήρε μεγάλες αποφάσεις Πολύ ωραίος, Σε όλου μα, αυτό ήταν μοντάζ. μοντάζ που ακούσαμε. Το κανονικό του Λεβέντι ακολουθεί τώρα. Ο Μητσοτάκη με το Βρούτσι με το Σταϊκούρα. Παλαιάνθρωποι, φέρντε ω τα παϊδάκια στην πουρή. Παλαιάνθρωποι, φέρντε ω τα παϊδάκια στην πουρή πάνω το κεφάλι όπως σι... των άλλων που κομπανήσανε Έχεις ένα κιλό παϊδάκι, τα φέρνεις στη Μούρη του Μητσοτάκη και του Σταϊκούρα και όλων των υπολείπων, νομίζω δεν το κάνω. Κα... όσο άριστη και να είναι, όσο άριστοι και να είναι όσο έντιμοι, όσο γενναίοι και τολμηρή που λέει ο Βρούτσης, δεν το κάνει αυτό. Και καθαρί και καθαρί και 24 ώρε το 24ωρο αυτό που λέει ο Άδωνη, δεν το κάνει, δεν τα χαραμίζει τα παϊδάκια για εκεί. Και αυτό μοντάζει, ήταν, δεν το είπε έτσι ο Βασίλη Ζεβέντη. Δεν έχει σημασία να ακούσουμε την αλήθεια του Βασίλη Ζεβέντη. σημασία έχει να ακούσουμε την αλήθεια που θέλουμε εμεί από τον Βασίλη. Λεβέντη, ανάλογο είναι και αυτό που ακολουθεί. Αυτέ οι τακτικέ είναι τακτικέ όχι πολιτικών, μίσο ανθρώπων. Και όταν ο λαός ενθουσιάζεται με αυτές τις τακτικές είναι μη σοβαρό λαός. Λαός που ψηφίζει με κριτήριο τα παϊδάκια που δώσε ο Τσίπρας ή τα παϊδάκια που θα δώσε ο Μητσοτάκης, δεν είναι σοβαρός λαός. Πήγετε σε λαό άλλωνε, στη Σουηδία, στην Ελβετία, στην Αυστρία. Δώστε τα παϊδάκια στην Μουρή. Να δούμε τι ψήφι πάρετε. Μία μούτζε θα πάρετε. Μία μούτζε θα πάρετε. Μια θα πάρετε. Να. Έτσι λοιπόν έχουμε τα παϊδάκια έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη έχουμε και τους άριστους βγαίνει το πρωί εκτός από το σκανδαλίδι στο ίδιο κανάλι στο Open ήταν και η κυρία Σοφία Βούλτεψη η οποία το λέει μέρες τώρα τις τελευταίες ότι η Ελλάδα έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο προ του ανθρώπου που έχουν μπει σε αναστολή εργασία λόγω τη πανδημία, έχει σπαταλήσει τα περισσότερα λεφτά. Δεν ισχύει αυτό. Όλε οι χώρε κάνουν, την διάφορα και ανάλογα με τον πληθυσμό να το δει κανεί και ανάλογα με τα ποσά, όπω και να το δει. Η Ελλάδα δεν είναι πρώτη, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Δεν θα αφήσουμε την πραγματικότητα να χαλάσει την ωραία ιστορία που φτιάχνει η Σοφία Βούλτεψη. Σήμερα όμω το λεκτικά, λεκτικά το κορύφωσε. Να ακούσουμε δηλαδή και την δηλαδή άλλη αυτού. Κατά να πάμε. Δεν μπορούσα να πάμε σε έγκριση και μετά να τα δώσουμε διότι θέλαμε να δώσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο στον πλανήτη, δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτό το πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο, στον πλανήτη, δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχει όμω σε άλλο πλανήτη. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε και τέτοιες συγκρίσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Βούλτεψη που είναι βουλευτής του, της πλειοψηφίας είναι πολύ ευτυχισμένη και πρέπει να είμαστε και εμείς ο Έλληνας λαός όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου γιατί έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο και στον πλανήτη. Δηλαδή ευχαριστούμε τον κορονοϊό που συνέβη και την πανδημία για να πάρουμε το μεγαλύτερο Πρόγραμμα που υπάρχει στον πλανήτη και τον κόσμο, τα λέει αυτά συνεχώς, το πιστεύει, το έχει πει καμιά δεκαριά φορές και νιώθει ευτυχή με όλο αυτό και μαζί με αυτήν και εμείς ευτυχεί δεν νιώθουν αυτοί που δεν έχουν υλοποιήσει τα θέλω τους και επειδή το τραγούδι που ακούμε σήμερα σε αυτή την πολύ έτσι ιδιαίτερη εκτέλεση ε, έχει παίζει πολύ με το ρήμα θέλω έχουμε αφήσει κάποια θέλω, όχι εμείς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολλά θέλω, θα ακούσουμε έναν από αυτούς μαζί με το τραγούδι. Θέλω να βγω, να τα σπάσω θέλω Να κάψω τη βουλή, να δίνω τους βουλευτέ. Γιατί θέλω να πάω στο δικαστήριο και να δικαστώ. Θέλω να γίνω Θέλω να με ακούσετε, θέλω να με εμπιστευτείτε και να το πάρετε όλοι Κάθε Θέλω τον κομμουνισμό Να το φιλάς και να σβήνω Σας Θέλω το φύξω εύχομαι Θέλω τον να <σ KunPro> δίνω θέλω κοντά σου να δώσω να μιλήσω τι να για τέλος ο και για τέλος ο Άδωνις πάντα και αυτό το Α το οποίο έχει γίνει σήμα πια εδώ δικό μα. Και από ό,τι ακούω το αγαπάτε και εσεί γιατί το ζητάτε σε διάφορα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. 2, 11, 10 80 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα με ΆΗ χωρί. Πάρτε να πείτε τα δικά σα. Radio.parpolitik.gr Το mail του σταθμού. Βλέπουμε ότι μηνύματα στέλνετε εδώ μπροστά. Ο Χρήστος Μυρίδη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site τη εκπομπή. Εκεί μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, ελληνοφρένια πάντα. Από κάτω έχει και έναν διάλογο, chat όπως το λέμε. Και μπορείτε να κάνετε και εγγράφη. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σε λίγο είμαστε εδώ. Γεια! Γεια σας! Είμαι χάλια! Κατάλαβες Ο Βυζδέκη! Ναι! Τι μου... έπαζε ρε Βυζδέκη, μου η λαπάδα και δεν την Τι έχεις! Δεν το έχεις! Τι κλεό, κλεό! λαπάδα και δεν χάσαμε και τίποτα. Τον Άδωνη, όταν τελειώσει α, α, αυτή η καραντίνα, αυτό που λέμε εμεί καραντίνα εδώ πέρα, όταν πήγε τους, ε, για, το, για τους υπόλοιπου οι οποίοι χρωστάνε κάποια σπιτάκια τους, ε, πετάξει, και θα τους πετάξει έξω πούμε, από τα σπίτια τους, αυτός τα 680 χιλιάρικα που έχει δανειστεί και δεν τα πληρώσει, τι πρέπει να του κάνει. Ε, ρύθμιση, κούρεμα, διαγραφή ε, χρέους, κάτω από αυτά. Ε, ναι, ναι. Ε, άρα ε, τώρα... τι θες τώρα. 21 Απρίλη 21, Απρίλη, 21 Απρίλη παιδί μου Τι έπαιζε η Ερτένα ρε Ζμαραγδί, Άρα, τι έπαιζε Ζ Σμαραγδί νομίζω έπαιζε προχθές Αλλά χθες έπαιζε James Paris Ωραία δεν έπαιξε James Paris Δεν μάθει νέα γενιά Αχ θα έπρεπε ναι Καναν πάρτι αυτή εκεί μέσα Φαντάσου έχω αρχίσει να βλέπω sky δηλαδή που είναι πιο light Γιατί αγάπη μου γλυκιά Είναι light ο sky από πότε Μπροστά στην Ερτ Κατάλαβα. Ναι. Κοιος είναι ο κύριος Ταποστόλης. Αυτός 1-0, ναι. Γεια σου κύριε Παστόλη, τι κάνει; Γιώργιος Παπαδόπουλος, τηλεφωνώ από τον Περπέρα. Μάτι καλά. Κάτσε να σε. Σας... Α, τέλειωσε η προηγούμενη ώρα. Λυπάμαι, ναι. δεν γίνεται. Κύριε, καλημέρα Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά. Ε, Γιάννη, τα μαθα. Ε? Ναι, ναι, τα μαθα ότι θα είναι πολλά. Χρόνια πολλά, πριν λίγα χρόνια ένας γιατρός καθηγητής στη Θεσσαλονίκη είχε πει τα φακελάκια είναι καλοδεχούμενα. Αχα, ναι, Σήμερα, σήμερα. Σήμερα. Άσε σ' αγαπάω σήμερα. Κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα. Κι άσε με να με σου σήμερα. Ναι. Ο σύνολο των αγωνιζόμενων γιατρών απέδειξε ότι τα φακελάκια είναι απαράδεκτα και κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Uh -huh, yeah. Γιάν τον που αντί... να γυρίσουμε στην κανονικότητα γιατί τώρα κάθουν όλοι στο σπίτι και ο κάθε παπάρας παίρνει τηλέφωνο, δύο μα άλλα σε Α δεν μπορείς Δεν μπορώ να μάθει, δύο εβδομάδε της κανονικότητας κατάλαβες <Γιναι> ε, ε, Ναι, γυρίσουμε στην κανονικότητα τα τακτική αγροατές. εγώ τα ρίβαζα δασκάλα ξέρω εγώ μαμά του Κώστα και τέτοια. <Γιναι> λοιπόν, καταρχάς φίλε ειναι περιγραφη ο και σε μια και έχω βγει Σαν αδερφένοχώρια είναι ένα κλεισάκι. Εγώ ξέρεις, άδεος, άθριχος άθ, άθ, και τέτοια. Ένα κρυσάκι, φιλέ, σε ένα μονοπάτι που πήγα με την στη μέση πουθενά και μόλις μπήκα μέσα, πραγματικά νιώσα αυτό που υποθύμιος. Δεν μπορώ να νιώσω ρε παιδί μου, περίφαρε πως το λένε δέος, για τον άλλο που μπήκε και σκαρφάλαιο σε πάνω εκεί, να φτιάξει ένα κρυσάκι πάνω στον βράχο. Και αυτό πρέπει να είναι άνθρωπος, ρε φιλέ, να ανέχεται, να καταλαβαίνει, να κατανοεί. Τι περισσότερο από αυτό, το γεράτο του. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Παρα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Ε, παρατηρώ ότι από πολλέ γειτονιέ τη Αθήνα δεν μπορεί να ακουστεί το σήμα των παραπολιτικών, ειδικά στην εκπομπή Ελληνοφρένεια. Καλά, δεν ε, είναι ότι δεν είναι δημοκρατέ, έχουν στα πράγματα αυτά. Έχουν δείξει κεραίε. Ναι, ε, με τη μόνη διαφορά ότι εγώ τη στιγμή, αυτή τη στιγμή στο κουκάκι δεν μπορώ να ακούσω. Να τα. Ε, <συμπή> ε, κάποια <συμπή> ζώα δεν μα πιστεύανε, βέβαια. Ρίχνουν το κανάλι 69, τα παραπολιτικά. Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν και Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν και τον τάφο του. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε, ζητώ... πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει, να πεθάνουνε οι προδότες. Κάτι κάνουνε. Οι αλίτες του Μητσοτάκη και του... του Μητσοτάκη. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Του Μητσοτάκη, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, η ουσία... See... Η Μούργα. Αλητεία, Αλητεία. Αλητεία. Αρκουδέιδες! <σ principalmente> τα καθιζήματα τώρα, τα ξέρουμε. Όλοι οι Μούργα, οι Μούργα, τα καθιζήματα! Τα κατάλαβα, να καλά, θα το δω. Okay, <σ scientists playing> okay. Να πάνε στο διάολο όλοι. Εργαζόμαστε 24 ώρες και 24 ώρες. 24 ώρες και 24 ώρες. 24 ώρες το 24 ώρο κατα, κατα, κατα, κατα, κατα. Car, εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο για να κάνουμε καλή τη ζωή των συμπολιτών μας Λε, είναι mm -hmm. κρατάμε το σημαντικό όχι το καθαρό κούτελο φαίνεται δεν μπορεί να κολλήσει τίποτα πάνω τους είναι τεφάλω όπως λέμε κρατάμε το 24 ώρες το 24 ώρο που εργάζονται για το καλό των συμπολιτών τους εμάς δηλαδή όλων ημών, όλων ημών. Ε, είναι πολύ απολαυστική οι υπουργοί τη κυβέρνηση. Κάνα δύο που βγαίνουν, οι υπόλοιποι δεν πολύ βγαίνουν. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν όλο αυτό με το σκύλο ελκυκού, με τα voucher, Το πήραν επίση ο Μητσοτάκη και όλα τα υπόλοιπα. Ο Βρούτση που έλεγε πριν γενναιότητα. Άλλα λέγανε πριν πέντε μέρε, άλλα λέγανε χτε. Βγαίνει λοιπόν χτε ο Άδωνο Γεωργιάδη το βράδυ και λέει ότι όλα αυτά τα έλεγε από την αρχή ότι δεν είναι και τόσο καλό το πρόγραμμα. Εγώ λέω ως προς το σκέλος της, ε, ότι αν θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό κόστος Ποιος ανέλαβε την ευθύνη δηλαδή για αυτή την νέα Δεν ιστορία. υπάρχει κατά τη γνώμη μου διότι ξέραμε από την αρχή Ότι όταν μέσα σε διάσμα 40 ημερών και λιγότερο. Πρέπει να κάνει δεκάδε πράγματα, θα γίνουν και λάθη. Και το έχουμε πει από την αρχή ότι ναι. Αυτό το λέτε από φωνέ που το πήρατε πίσω, δεν το λέγατε πριν. Όχι, όχι, το κάνετε. Όσο ήταν την σε εξέλιξη και υπερασπιζόσασταν στεναρά πάντα. Κάνετε λάθο. Κάνετε λάθο. Δείτε τι αντίστοιχε την πρώτη μέρα, mm -hmm. όταν η πρώτη κριτική που δεχόμουν ότι υπονοούσαν στην τηλεόραση ότι θα είναι η ποιότητα πάρα πολύ χαμηλή και ότι τηλεκατάρτιε περίπου την πική για να πάρουν τα λεφτά. Κάνετε μεγάλο λάθο, κύριε Πανδόπουλε. Σήμερα το πρωί τα στον Παπαδόπουλο, στο Μεγκα ακούσατε λοιπόν, το λέει ότι από την αρχή, σε όλες τις τοποθετήσει του και έχει 5-6 τη μέρα, γι' αυτό μπερδευόμαστε με το που βγαίνει, έλεγε ότι κάπως μπάζει στο πρόγραμμα, αλλά τι να κάνουμε λόγω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χρήματα της Ευρώπης για τους επιστήμονες για το καλό των επιστήμονων θα το κάνουν και αυτό. Εμείς επειδή τον ακούμε από την αρχή, δεν θυμόμαστε καμία τέτοια υπόνοια να αφήνει Ευθεία βολή κατά του προγράμματο και δεν υπήρχε περίπτωση γιατί ήταν υπουργό τη κυβέρνηση που έφερε αυτό το πρόγραμμα. Το ακριβώ αντίθετο θυμόμαστε και θα ακούσουμε τώρα. Προχθέ το πρωί βγαίνει στην ΕΡΤ. Καχά, όπω περιγράψατε το σύστημα, τη φίλη στην την μια χαρά λειτουργεί το σύστημα. Αυτό που μου είπατε, ότι είναι ασύγχρονη η εκπαίδευση, δεν πολύ κατάλαβα. Ε, θέλω να σα πω ότι έλαβε χιλιάδε mail από επιστήμονε, να τα βάλω στη που λέγεται πολύ καλή η εκπαίδευση. Πολύ καλή ήταν η εκπαίδευση, δεν μας άφηνε υπονοούμενο ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το κάνουμε ντε και καλά, άλλα προχτές, άλλα χτες, άλλα σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα που ακόμη κρατάει, έχει έναν απόϊχο και από ό,τι φαντάζομαι θα έχει ακόμη για μερικέ μέρες γιατί ήταν ένα ωραίο θέμα μέσα στην πανδημία, στη Λάριστα θα πάμε πάλι όχι για τα μπαμπρίζ που έλεγε ο άλλο εκεί που έχει την καφετέρια και θα το, κάνει, θα το χειρώσει όλο αυτό για να πίνουμε τον... Καφέ, που καφέ δεν τον λε, ε, σε καταβλισμό εκεί, σε περιοχή που έχει μπει σε καραντίνα. Είναι κάποια χωριά στη Λάρισα που έχουν μπει σε καραντίνα. Πάει ο δημοσιογράφο και μιλάει με έναν από του κατοίκου. Φοβούνται ότι θα υπάρξουν νέα κρούσματα, διότι ήταν από εδώ ο αρχικό πυρήνα. Τι λέτε γι' αυτό, Δεν ήταν από εδώ ο αρχικό πυρήνα. Ο αρχικό πυρήνα ήταν από την Κίνα. Δηλαδή, πάει, τι πάει να πει αυτό, Ο αρχικό πυρήνα ήταν στην Κίνα και στο τελευταίο νησί του κόσμου. Από εδώ ήταν ο πυρήνα. Μην κατηγορούμε τα χωριά τη Λάρισα. Δεν ξεκίνησε από εκεί. Από την Κίνα ξεκίνησε. Έχει ένα δίκιο εδώ άνθρωπος άνθρωπο. Βέβαια για την περιοχή ο αρχικό πυρήνα ήταν εκεί. Η νέα σμπύρνη, νομίζω νομίζω, έτσι λέγεται. Αλλά όχι. Πολύ ωραία το έθεσε το θέμα εδώ συμπολίτης συμπολίτη. Είναι η Κίνα. Η Κίνα φταίει. Δεν φταίει η Λάρισα. Δεν φταίνε τα χωριά. Δεν φταίνουν οι κλινικέ εδώ στην Αθήνα. Οι ιδιωτικέ που υποτίθεται λαμβάνουν και μέτρα προστασία και των ασθενών και των εργαζομένων μέσα και των γειτόνων και όσων μπαίνουν για τους δικούς τους λόγους. Όχι, η αρχική πηγή, ο αρχικός πυρήνα, ήταν η Κίνα, την Κίνα να κυνηγήσουμε και όχι τα υπόλοιπα. Καλημέρα! Καλημέρα! Χαρητήρια! <σχεδιά> Γιατί? Για την εκπομή σα! Ε, ναι, δεν και λίγο. Ναι, βέβαια, ευχαριστούμε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω αν δεν Σα ακούσω, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή. Καλά, είσαι και μεγάλο που να τη δει. Ε, καλά κάνει όμω. 84 είμαι. Ζωή <σχεδιά> να έχει. Όλα μπορεί να πόλια, ε, πονάνε πόδια. Ε, δεν πονάνε. Δεν λε που τι καπουλάρει από τον ιό. Άστο. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο ένα μπάρμπα μου είπε. Έχει και μπάρμπαστα 84, πόσο είναι, 160? Όχι, τώρα το τον είχα ακούσει. Α, τότε. Ναι, μη φοβηθείτε το σφυρί, καθώ και το δρεπάνι, η ανθρωπιά του πάει μπροστά και πίσω πια δεν κάνει. Ε, αυτό που έζησα και το ζω συνέχεια είναι ότι όλοι αυτοί που απλώ την καθυστερούν τη ζωή μας. μα δεν πρόκειται να γίνει το κέλο. Α, δεν την καθυστερούν, απλά την αναχαιτίζουν. ή δυνατό να μην γίνει κιόλα τη ζωή μα. Λοιπόν, για και χαρά. Χαρά σου πάντα <Το> να πούμε. <Το> ξέρω. Ναι, <Το> ναι, <Το> να να σα <Το> Έλα, φιλαράκι. Έλα. Γιάννη από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη. Πώς... Όμορφοι τώρα που είναι ολός ο κόσμος μέσα. Και είναι κλειστή η παραλία. Τώρα ναι, είναι όμορφοι. Χριστό Ανέστη, ό,τι επιθυμεί. Πολύ ωραίο στην εισαγωγή σου το παλικάρι, ο Νεοδημοκράτης. Βρε, πώ γίνεται, θα πούμε. Μια τόσο μεγάλη μετριότητα να την κάνουν τόσο μεγάλο. Αρχηγό και πρωθυπουργό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ε, δεν είμαστε για παραπάνω, για το μέτριο είμαστε. Θα χρωπήσει, θα θυμάσαι αποστόλη. Θα όμω είναι μια χρυσή μετριότητα. Θυμά Πάσε πόσο δίνα στο ποιότητα. Ναι, σωστά. Το 50% λέει ο πιο κατάλληλο, ο καταλληλότερο. Ε, το ίδιο κάνανε και στον άλλο. Γιατί εξανάγκη, γιατί έβλεπε ένα σύστημα υγεία που ήταν μαύρα χάλια. Ε, για να σωθεί πήρε αυτά τα μέτρα και του βγήκανε. Αλλά μετά τα μέτρα τι θα γίνει, Απόστολε. Όσο για τον Άνδονη, άστο να πάει. Ποιο υπουργό ανάπτυξη. Υπονάπτυξη είναι, παρατήρων είναι. Μόνο για υπουργό δεν κάνει. Αλλά αυτή είναι η τέτοια μα, η τιμή μα. Τέτοι μας αξίζουν, τέτοιους χρεωνόμαστε. Γεια Τι κάνετε. Α, δεν μπορώ να πω. Ε. Κάνουμε πολλά, ε, δεν είναι. Κάνουμε λίγα. Με, με, με την καλή είναι το καημένα, γιατί θέλω να πάρα πολύ το γνωστό του πετσόκοψε. Δηλαδή, μαζί με τον τύπο που βγαίνει και λέει αυτά τα υπέροχα για το μισοτάκι να μην πεθάνει ποτέ. Του πετσόκοψε, πραγματικά. Ε. Μα ισχύ. πετσόκοψε. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Κανονικό αυτά. Να παίξει καμιά πρέφα, να τραβλάκει, να θάψει κανένα γείτονα. Αυτά δεν να συνειδητά και πριν την απαγόρευση. Τώρα αυτό λέγεται αργό θάνατο. Δηλαδή θάνατο που έχετε πιο αργά, αυτό καταλαβαίνω. Είχε δυο μπουγάνε πριν πριν. Α, μίλε έτσι, μίλε έτσι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, ο Μπό, τέλο πάντων. Ο Ρού. Ο Μπό, τέλεξ. Και έλεγε ότι δόξα και τιμή στο μισοτάκι που σώσαμε ζωέ ηλικιωμένων που τώρα δεν θα ήταν δίπλα μα. Και προσφέρει. Αυτό κάνει. Ήθελα να πάρω να σου αλλά επειδή θα παίρνω την κοπή τη Πανάσταση, τέλο πάντων, δεν πήρα. Λοιπόν, και ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή τη Πέμπτη. Σα έχω δώσει πολλέ φορέ συγχαρητήρια, αλλά αυτή ήταν το, κάτι τροπερό, ρε παιδί μου. Και θα ήθελα να την επαναλάβετε κάποια στιγμή, γιατί δεν, ε, δεν είμαι τη τεχνολογία της καινούριες και δεν της ξέρω. Και κάτι άλλο για το φιλαράκι σου που μιλάει για τη σταλαινοφρένεια. Ε, επειδή, επειδή έπαιρνα τηλέφωνο και δεν μπορούσα να τον πιάσω, θέλω να μου πει πότε άνοιξε τα εργοστάσια ζάχαρη η Νέα Δημοκρατία και πότε κλείσανε. Πότε άνοιξανε τα ιατρία του ΙΚΑ και πότε κλείσανε. Πότε λοιπόν ήρθε η οικονομική καταστροφή τη χώρα και πότε ήρθανε αυτοί για να τη φτιάξουν και να μην την οργώσουν. Κατεστραμμένη όπω είναι να μην εξαπτυχθεί ποτέ. <Το> Είναι η συμφωνική τη ΕΡΤ που πηγαίνει στα νοσοκομεία στα προάβλια αυτές τις μέρες και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό και παίζει κομμάτια και βγαίνουν από τα μπαλκόνια, κάντε λίγο την εικόνα γιατροί, νοσηλευτέ, νοσηλευόμενοι, ασθενής όποιος μπορεί και παρακολουθεί τη συμφωνική κάτω στο προαύλιο, εδώ παίζει χατζηδάκι το 7 τραγούδια θα σου πω, στο Αττικόν. Έχουν βγει όλοι στα μπαλκόνια και χτυπάρε παλαμάκια, ωραίο χειροκρότημα αυτό και προς τη συμφωνική και προς τους εαυτούς τους, προς όλους αυτούς τους πραγματικούς μαχητές, όχι ανθρώπους που πιάνουν απλά τόπο σε αυτόν τον τόπο, πραγματικούς ε, ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι ήρωες αλλά μαχητές είναι σίγουρα που προσφέρουν κάτι χρήσιμο, σώζουν συνανθρώπους. Έτσι κι αλλιώ πάντα προσέφεραν στα νοσοκομεία, όχι μόνο τώρα, γιατί τα νοσοκομεία κρατιούνται από του ανθρώπου του, του νοσηλευτέ, του γιατρού, του εργαζόμενου εκεί, από τον πρώτο τραυματιοφορέα μέχρι τον διευθυντή κλινική ή δεν ξέρω εγώ μονάδα. Όλοι αυτοί τα έχουν κρατήσει όλα αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και οι κυβερνήσει απέναντι που και του διαβάλλουν και κόβουν και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρχουν νοσοκομεία, γιατί τα ιδιωτικά υποτίθεται είναι η απάντηση στα θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, Σήμερα το πρωί ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Twitter του μια, ένα βίντεο ότι οι Δελφίνια έχουν βγει στον άλυμο Δελφίνια επειδή έχει καθαρίσει ή παίζει πολύ αυτό. Το βλέπει ο οικονόμου στο Sky, χαίρεται πάρα πολύ, βάζει το βίντεο και κάνει τα εξής σχόλια. Να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβασε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης στο λογαριασμό του στο Twitter με Δελφίνια στο Φλίσβο. Κοιτάξτε εδώ. Του έστειλαν, όπω λέει ένα, αυτό το καταπληκτικό βίντεο κάποιοι φίλοι του, από τον, τη Μαρίνα Φλίσβου, που λόγω τη ησυχία προφανώ και τη καραντίνα και του ότι δεν κινείται τίποτα, εμφανίστηκαν ξανά δελφίνια εκεί στην περιοχή. Κοιτάξτε εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Να, εδώ τα βλέπετε μπροστά σα. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί τα τράβηξαν με το κινητό του και τα έστειλαν στον Υπουργό. Και έτσι τα βλέπουμε και μέσα εδώ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να ξεκινήσουμε καλύτερα τη μέρα μα διότι πα βόλτα κάτω στην παραλία που δεν πολύ επιτρέπεται αλλά πα. βλέπεις δελφίνια στον άλυμο τα τραβάς σε βίντεο, ok Πού τα στέλνει πρώτα. Στον Άδωνη. Δεν θα τα στείλει στον Άδωνη τα δελφίνια. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Δεν έγινε ποτέ στον Άλυμο Στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει. Τον κορόιδεψαν μάλλον τον Άδωνη. Του έστειλαν ένα παλιό βίντεο που αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη. Το κατάλαβε στην πορεία ο Άδωνη. Το κατέβασε και αυτό. Έπεσε θύμα. Είναι fake news όπω λέμε. Είναι, δεν υπήρξε ποτέ στον Άδωνη. Δεν υπήρχε άνθρωπο να τραβήξει το δελφίνι και να το στείλει στον Άδωνη. Παρ' όλα αυτά ο Άδωνης το ανέβασε. Το κάνει με, και με άλλα θέματα. Πάρα πολύ σοβαρα θέματα έτσι κι αλλιώ. Αλλά το κατάλαβε και ο οικονόμου στην πορεία και έκανε δεύτερο σχόλιο. Σας δείξαμε νωρίτερα ένα βίντεο που ανέβασε ο Όδονη Γεωργιάδη στο λογαριασμό του Υπουργού Ανάπτυξης με δελφίνια στο Φλίσβο, στη Μαρίνα Φλίσβου. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε πριν από λίγο, μας τηλεφώνησε εδώ στο Σκάι, ότι το βίντεο είναι fake, δεν ισχύει. Επομένω, και ο Υπουργό καλό θα ήταν να το κατεβάσει, αν όντω δεν ισχύει, για να μην ο κόσμο ότι ο Άδωνης δεν παραπλανά έτσι και αλλιώς τον κόσμο και μετά τα αδελφίνια τα ψεύτικα θα παραπλανήσει και έχει αγωνία ο Δημήτρης Οικονόμου ότι πρέπει να το κατεβάσει γιατί ένα ασυπουργός δεν μπορεί να λέει ψέματα να ανεβάζει fake το έχει κάνει άπειρες φορές ειδικά στο Twitter και έτσι να παραπλανά τον κόσμο αυτά τα πάρα πολύ ωραία ένα παραλήρημα θα ακολουθήσει τώρα ο Βασίλης Λεβέντης είναι Βέβαια πλεονασμός στην ίδια λέξη Λεβέντη και παραλήρημα δεν έχει σημασία ε, Μιλάει για την Χούντα με αφορμή την επέτειο του, του πραξικόπηματος πρωχτές Και τα μπλε και όλα πάρα πολύ όμορφα Πουλήθηκε η Κύπρος, κανείς δεν κουνήθηκε κυρίθηκε η δικτατορία 21 Απριλίου Ο Γιώργο Παπανδρού πίστευε ότι θα βγει ένα εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα Να συλλάβει του πραξικοπηματίες Η Αθήνα δεν κουνήθηκε, Έκαψε μέσα. Έχατσε μέσα. Το μέσα του Μητσοτάκη το πήραν από εκείνη τη νύχτα. Εκείνο το μέσα της 20ης φορής Απριλίου έβγαινε ο λαός στους δρόμους στις 21 Απριλίου του 67, θα συνελαμβάνονται οι πραξικομματίες και θα τέλειωνε η ιστορία. Πρόδωσαν όμως. Οι Έλληνες ίδιοι πρόδωσαν. Λοιπόν, μη συζητάμε για λαού τώρα και γίνομαι λίγο σκληρό. Είναι σκληρό. Αλλά ωραίο σκληρό, όταν μιλάει για το λαό μίλησε και για τη Χούντα το τότε μέσα έχει σχέση με το μέσα του Μητσοτάκη και άλλοι το έχουν πει αυτό το πάρα πολύ λογικό επιχείρημα ε, και με ο Βασίλης Λεβέτης από τα πολύ ωραία από αυτά τα διαδικτυακά που κάνει για να έχει επαφή να είναι πάντα κοντά στον λαό του που τον περιμένει Πώς και πώς. Πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί επειδή είναι Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας, πηγαίνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε κάτι χρήσιμο, το ακούσαμε και νωρίτερα και πρέπει να το ακούμε συνέχεια για να ξέρετε ποιοι δουλεύουν για εσάς. Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24 ώρες. 24 ώρες το 24 ώρες. 24 ώρες και 24 ώρα. εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο για να κάνουμε καλή τη ζωή των συμπολιτών μας βρε αυτοί είναι όλη πεντακάθαροι ενώ εργάζονται είναι καθαρή και έχουν καθαρό κούτελο να το κρατήσουμε αυτό σαν εικόνα με αυτή την πολύ θετική εικόνα σας αποχαιρετούμε οι παραγγελιές όπως είπαμε αφιερώσεις μας πάνε στο ακριβώς της ώρας στο μαγαζίνο. τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα γεια σας Και τη Λαζιέρα, Πολύ Ποπορή, Κότε, Εσύ, Μίλη, Θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, αν γίνεται. Το πόντι που έπεξε πριν ο Θήμιο με το καράβι, μαζί με τη σκηνή που μπαίνει στο κλάμπ να το από το παράδεισο, Μπαίνει με τον Παπαγασταντίνο στον Καρατζά και του λέει: Το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Είναι... Η σκηνή είναι πολύ χαρακτηριστική, κολλή. Πολύ... Δεν ξέρω, ναι. Αν μπορεί και βάλε και κα κανένα τη φωνήματα αυτά που βάζει στην ρονή σου, του βάζει κάπου ανάμεσα εκεί που κάνει το Σόλλο για τα λουχαμμένα παλικάρια. Αυτό Τι είναι Τζέλα. Πατέρα βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Ο καράβι. καράβι. Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτε. Είμαστε επιβάτε στο ίδιο καράβι. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό δεν έπρεπε να ταξιδέψει. 25 ναυτικοί χάθηκαν σε αυτό το ναυάγιο. 25 παλικάρια. Ο, ο, ο, ο. 25 ηλιοκαμένους <σομίως> λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το έχει ποτίσει αλμύρα και το έχει μαστιγώσει η το κύμα. Όπα, όπα, όπα! Που το κορμί τους είχε τη δροσερή βοδιά τη θάλασσα. Χώρε μάνα μου! Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Θα τον παίξω κι εγώ. Ω, ω, ω, ω. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. <σομίως> Τι 10 εντολέ βανδί, Τις 10 εντολέ βανδί, Τι είναι αυτά καλά, καλέ; καλέ. Βανδί το σωστό. Σε 10 και θα βάλει. να σου δεν Όλα αυτά που λέει ο Άδωνης. και και όλα αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, όλε Καλά, με Βανδύ θα το κάνω και άμα θες. Έλα, Θέλω καταρχάς, να ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα Έντολες ε, Για να αισθάνετε Ένα μεγάλο βήμα μπροστά Στην αμαρτία, ε... Ε... και Παναγία ε, Ο για τη σχέση Θέλω να κοίσω α... του Έλληνε τώρα! Όσο είναι καιρό! Έλα, ρε Αποστολή, μια ώρα περιμένω να, να το σηκώσει. Πάλι, Αποστολή, να γελάσουμε λίγο το γύφτα το πολιτισμένο. Γεια σου. Εγώ είμαι. Κρατσιστή, είσαι ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6% πέντε. Σοβαρά. Γιατί, ε, ο Άδωνη κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστή. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω έξι παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιου υπάλληλου. Μένουν σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρι. Αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντίρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με δεν ιδέα να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστή όμω. Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο δέκα μέρε να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, φίλε. Ε, αφού είσαι Αγίπτο, συγγνώμη. Πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Ah, η μέρα της της τώρα σας λέω και Ρώμα Να μισόλεπτο μισόλεπτο Ναι Τα παιδιά μου πήγαν φαντάρι Δεν ξέρω πήγανε Πήγανε Με τους δικούς μας Με τους δικούς, δικούς μας Ποιους σήμερα. μας τους... Τα, Τα μπαλαμά Μπαλαμό αλλά έλληνας Ωραία Άμα γίνει πόλη μου θα πάνε φαντάρι Θα πάνε Θα πάνε Τι θα κάνουν θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο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 Έκανα το λάθο σήμερα πρώτη φορά ενώ το είχα αποφύγει τόσο καιρό. Αριστερά! Πρώτη φορά, αριστερά! Όχι, δεν είναι πρώτη ξέχνα Πρώτη φορά άκουσα τον προηγούμενο και πρώτη φορά ένιωσα τόσο πολύ να θέλω να κάνω εμετό από τα αυτιά μου. Ε, ε, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, τι άκουσε. Γιατί είναι γλιώδη. Γιατί είναι ένα σύγχαμα. Έκανε εμετό καλιάκες. από τα αυτιά σου. Δεν τα κατάφερα τελικά ενώ είχα την παρόρμηση. Α, δεν έχουν παλινδρόμηση σε ό,τι σου δεν κάτι τελική. Όχι, όχι. Τελική είναι σφιχτό ακόμα. Είσαι σφιχτό για πε. Είμαι, είμαι. Ε, αυτή την εβδομάδα. Έχει παραγγελίε και αφιερώσει και τέτοια. Το. Του ψηφοφόρου, του παρόμοιου του, φασίστε, κρυφού και φανερού. Είναι ένα τραγουδάκι και το ξέρει και εδώ έχει τραγουδίσει και εσύ. Που λέει κάποια στιγμή τρία γράμματα. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Ξέρει αυτό που λέει, Τρία γράμματα. Αυτό. Αυτό, αυτό. αυτό το τραγουδάκι του θυμίζει πράγματα και του συγκινεί κάθε φορά που το ακούν. Για Εναι, μια συγκίνηση το θα το βάλω. Το Κάποια στιγμή στο ζόρι Στην Τα... εξορία που είχαν πολύ χρόνο μέσα Στο από Παρίσι Τροπή, χειδέο Χειδέο, χειδέο, χειδέο Κύριε αηδιά σου Διαχωρίζω από τη θέση μου. μου Όταν αυτή τώρα το βάλει Αυτό τώρα το ηχητικό που βάλατε Βάλτε μια άλλη μέρα και από κάτω Το τάκα, τάκα, τάκα, τάκα Θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε Μπορούσα να, συ... να έχω προγραμματική σύγκληση Ο ε, Λέλη αυτό. το έχει πει αυτό ότι συνεργαζόμαστε και με τον διάλογο, αρκεί να γίνουν πράξη τα οράματα τη Επανάσταση. Ακούστε, καταρχήν όλοι μα έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζουμε πολύ, λένε. <οί <οί> <οί> Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνη. Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Καταρχήν όλοι μα έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ, λένε. Θέλω να αφήσω μια παραγγελία. Θέλω να βάλω στον Άντων ή να λέει τι να το κάνετε, τα κάνει τα 5.000 και τα λοιπά που λέει η Κινακί εκεί. και τον Άντων να λέει σε τι μια το πέσαμε ρε, η σου. Εγώ σα λέω ότι χαρίζουμε σε όλους Έλληνες ναι, ναι, ναι. Στον καθένα έτσι, με ένα μαγικό τρομαίνο ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Ναι, ναι, ναι. Και έχονται 5.000 ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά κατασύματα, δεν πω τα Αφού είναι δεν πω Άντε και σπίτι σου Μια παραγγελιά. Είσαι παιδί στα 19 χρόνια, αλλά όχι την παρασκευή αύριο. Την παρασκευή Όχι ρε την παρασκευή Παρασκευή, Γουστάρο. Ε, αυτό είναι μήνυμα, δεν είναι αντιγιά. Για την παρασκευή δεν δίνουμε μήνυμα. Μήνυμα για τους νέους, ξύπνα. Είσαι παιδί στα 19 σου χρόνια, είσαι παιδί μα τα μαλλιά σου χρόνια, μας ήρθαν δύσκολοι. Cap καθαρί Ελά, Αποστολή. Ελά. Αν μπορεί, βάζε λίγο πιο συχνά τον πελατσιά αυτό το παρτιζάνικο τραγούδι και σε ευχαριστώ πολύ που βάζει το Άδωνη. Και αν μπορεί, γιατί γελάμε, και εκείνη τη συνέντευξη του Νεφελούδη με τον Αρβανίτη, με την Ντόιτσεβέλη που επίσης γελάμε. Πακαλά. Oh, Νομίζω ότι οι εκμεταγραφεί Σιριζέοι αισθάνονται κόμπλεξ απέναντι στου αυθεντικού και υπερβάλλουν του αυτού και γελιοποιούνται. Όπω ο Ραγκούση, η Μαριλίζα και διάφοροι άλλοι ομπίστη. Κάτσε πέρα από τα μουθήκανε και τι παρατηρήσει για την εποχή. Νομίζω ότι ακούμε μια νέα Δόησε Βέλε Αμάν τι ψώνησαι! Αυτό είναι, θυμίζει, λίγο το Ελεύθερη Ελλάδα, έτσι όπως έχει καταλήθει. Ε λίγο πολύ νέο, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Άγιος, παιδά! Ο Παρτιγιανος, να! Πορτά βία, ο βέλα τσαώ, ο βέλα τσαώ, ο βέλα τσαώ, τσαώ, τσαώ, πορτά βία, και μη σε τόν μια παραγγελία για την Παρασκευή από Σπυριδούλα, νάιλον τέφια, στόφια κέφια, αφιερωμένα στην αδερφή μου την Καθερίνα. Σε πιο σταμόηση να Το real νομίζω Ρεγά Γατάκια, ρε γατάκια από παραπολιτικά. Αυτή η κυρία που θα σα βάλει αφιέρωση την Παρασκευή, ο Αποσόλη έχει πάρει πριν από 5-6 χρόνια. Και ο Αποσόλη είναι πρώτο σε ακροαματικότητα. Γατάκια, βάλε το εάν ολόκληρο να ακούσουν τα, τα, τα ζωντόβολα, γεια. Πώ ήρθε αυτό τώρα. Τι πώ μου ήρθε, να το ακούσω όλο το τηλεφώνημα. Όλο το τηλεφώνημα. Ό, πώς πώ ήρθε όλο που λε, Αποσόλη, το γλύψουμε. Αυτό δεν καταλάβω πώ ήρθε. Κοίταξε, είσαι. Εντάξει, Ένα, είσαι λίγο μαλάκα, αλλά πρωτοπόρο είσαι. Έλα, γεια. Λίγο μαλάκα είμαστε όλοι, <laughs>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 Θα σώζαν την Ελλάδα. Δύσταν ότι έκαναν αντιστασιακού αγώνε με μερικές κολογεφυρούλε. Αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλού Έλληνε πατριώτε και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο, ο Βελουχιώτη, ο Κλάρας τι έχετε να πείτε, το, ο, ο μεγαλύτερο αλληταρά. Αυτό που έχω να πω λοιπόν, είναι ότι μην πάρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην έχει, κάνετε καμιά τρέλα μόνο. Με... Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια α, μέρα θα να... μπούμε εμεί το... με τι κονσέρβε, μην ανησυχείτε. Οπότε. Ακούτε Μουσιογράφος Ακούς Μαρίκης χαστήρις την παρασκευή σε παρακαλώ βάλτο αυτή την παρασκευή ένα ορχηστρικό, που το λέω αλλά δεν είναι ποτέ ορχιστρικό το αδίο λίπο βολι Αντίο, αντίο. μπράβο θα το βάλω τώρα αυτό ελα το κάνεις το έχω και γινέσηια σήμερα α να σε χειρόμαστε